Εξαιρετικό, επίγουσα και απρόβλεπτη ανάγκη ώστε ο πρόεδρο τη Δημοκρατία, τον οποίο προφανώ η κυβέρνηση με αυτή την Και να υπογράφει μια τέτοια πράξη. Κύριε Πρόεδρε, το άρθρο 1 του, το, ε, του 44 του συντάγματο για την έκδοση αυτού του πρόεδρικού διατάγματο. Ναι. Σα λέω λοιπόν ότι αυτό το άρθρο και η παράγραφο 1 που μου τονίζεται αυτή τη στιγμή λέει αυτά που σας είπα Να. προβλέπει ότι πράξεις δημοτικού περιεχομένου εκδίδονται σε περιπτώσεις εξαιρετικώς επίγουσας και απρόβλεπτος ανάγκε. αυτό είναι ένα στοιχείο. το δεύτερο είναι ο τώρας ο 15 του συντάγματο ορίζει ότι η ραδιοφωνία και η τηλεόραση ως μόνο η δημόσια και η ιδιωτική όλο αυτό το τσούρμο των εμπορικών δίθεν μέσων ενημέρωση και δίθεν ψυχαγωγίας το που αποτυσαντολίζουν και εξηδαΐζουν την κοινωνία όλα υπόκεινται λέει το Σύνταγμα στον έλεγχο του κράτους αλλά όχι στον έλεγχο του οποιοδήποτε Υπουργού, αυτό πρέπει να το πω στον κύριο Κεδικόβουλου από αυτή τη θέση. Ο έλεγχος αυτό ασκείται αποκλειστικό λέει επιλέξει το Σύνταγμα, από το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης. Πρόεδρε, δεν τα ξέρουν αυτό. όλα αυτά. Δεν τα ξέρουν όλα αυτά. Νομική υπάρχουν στον αγαπημένο μου. Είναι ουσιαστικά νομικό. Θα, θα, θα σα πω, πρό... δεν τα γνωρίζω. Ο πρόεδρο τη Δημοκρατία δεν μπορεί να το αναπτύξει. Κάντε, χάρι... κάντε. Κάντε. κάντε μου τη χάρη. Κάντε μου τη χάρη στον ελάχιστο χρόνο. Είναι πέρασε ένα χρόνο ακριβώ που είχα τη δυνατότητα λίγα λεπτά στη εμάς στην τηλεόραση. Σε εμά υπάρχουν τα Δεν πηγαίνει. Αν θέλετε λοιπόν αν θέλετε είναι και η επικοινωνία ναι. αφήστε μου να σας πω δεν, δεν σας ακούω ναι. εδώ ναι, που ρίσκομαι ναι. ναι, ναι, ναι, καλά ναι, ναι. και απαντώ σε αυτά τα ερωτήματά σας λοιπόν αν αυτό το ξέρουν ή δεν το ξέρουν νομίζω ότι είναι δευτερεύον αυτό που είναι πρωτεύον είναι αν το γνωρίζει ο απλός το τελευταίο όριο της χώρας που αν αυτό δεν γνωρίζει για να υπερασπιστεί το συνταγμά του καταλαβαίνετε ότι πολλοί θα θέλουν άλλωστε είναι γνωστή η έφραση ότι στην εποχή μας η δημοκρατία δεν καταργείται με τα τάξ αρκεί ο έλεγχος των μέσων ενημέρωσης και αυτή τη στιγμή το γεγονός ότι τόσο σοβαρά ζητήματα δεν τα αντιμετωπίζουμε με την κρισιμότητα που έχουν γιατί εγώ πιστεύω ότι αυτή η ημέρα μπορεί να αποβεί από φράδα ημέρα για την πατρίδα μας. Και δεν αρκούν οι συναγωνισμοί πολιτικής ή συνεκαλισκής ή οποιασδήποτε άλλης Εκμετάλλευση. Και αν θέλετε να με καταλάβετε, ανοίξτε τώρα σε λίγο να δείτε τα εκατομμύρια των Ελλήνων που θα στηθούν να ακούσουν τι λένε τα κανάλια εκείνων που επιβουλεύονται τι συχνότητε τη ΕΡΔ. Έδωσα πριν 10 μέρε μία καταγγελία ότι εν ώψη τη ψηφιακή Εποχής, η ΕΡΤ από τις συγκλώπτες που έχει αυτή τη στιγμή θα περιοριστεί σε μία και μισή δηλαδή σε ενάμιση μπουκέτο οπότε και ραδιόφωνα θα κλείσουν και κανάλια θα κλείσουν όπως από το 1992 η τότε ΕΡΤ 2. Η πρώην ΙΕΜ ΙΕΝΕ... έπρωτα ε, να απολυθεί και δεν υπήρχε μνημόνιο τότε. Άρα λοιπόν, αντί να μα άρεσε με συγχωρείτε κουτιά και κουτιά να μελετάμε, και ο λαό να βρίσκεται σε πλήρη σύγχυση, να του πούμε την αλήθεια ότι δηλαδή yeah. αυτό ο πλούτο τη ΕΡΤ. Είναι αντικείμενο. Κύριε, από παλιά Κύριε Πρόεδρε Μας ακούτε. Θα μπορεί, ε, ήθελα απλώς να σας ρωτήσω Τι θεωρείτε ότι πρέπει να κάνει το Pansoff σε αυτή την δεδομένη στιγμή Έτσι όπως θα περιγράφετε και βεβαίω έχουμε και την αντίδραση του, του Πασόκου Σκόμα σε ό,τι αφορά τι ενέργειε που έγιναν. Τι νομίζετε ότι πρέπει να κάνει όταν τα πρέπει να είναι τόσο σοβαρά όσο τα περιγράφει. Όχι, σοβαρά είναι και για πρώτη φορά πρέπει Θα δούμε την εικόνα έτσι όπω η ζωή. Τώρα παρακαλώ να την δούμε. Γιατί τέτοια ακούστε, σημαίνει ότι δεν είναι στο μυαλό μα. Ακούστε, αγαπητοί μου, αν θέλετε να ακούτε πράγματα και κυρίω οι ακροατέ τηλεφαντουργία. Θέλουν να ακούν πράγματα που βγαίνουν με Λιβίνια. Λοιπόν, το Πασόκ και καταρχήν πρέπει να σας πω ότι στην Ελλάδα κάποτε πρέπει να μάθουμε ότι ο κάθε πολίτης και πολύ περισσότερο κάθε προσωπός του έχει την ατομική του ευθύνη και δεν μπορεί να τον καλύπτει το οποιοδήποτε κόμμα η οποιαδήποτε ανακοίνωση και είναι λάθο. Και η ερώτηση που μου κάνετε, Να μου πείτε εσύ, κύριε Κακλαμάκη, τι θα κάνει και τι νομίζει ότι πρέπει να κάνει το Πασόπουλο. Πρόεδρο, έχετε δίκιο, δεν σα πω. Όχι εγώ, όχι εμεί εδώ. Εσύ, θα σα πω. Λοιπόν, εγώ, εάν θέλετε να με ακούσετε, ευχαρίστω, <Πίσμα> σα απαλλάσσω. Εγώ λοιπόν <Πίσ> σα λέγω καθαρά ότι όταν και δυστυχώς πρέπει να μάθουν και οι κυριαθέατές ότι αυτή η πράξη δεν θα αρθεί αύριο στη Βουλή θα αρθεί τον Οκτώβρη διότι το Σύνταγμα προβλέπει την Ολομέλεια της Βουλή για αυτό το θέμα και να καταψηφιστεί τότε εγώ να το καταψηφίζω δεν το δηλώναν από τώρα δεν βγαίνει τίποτε αυτά που με φοβεύονται θα έχουν συντελεστεί. Πρόεδρε, θα καταλάβατε. Ναι. Καταλάβαμε Πα, πολύ τον κύριε Το ΠΑΣΟΚ, Δεν σας ακούει και φοβούμαι ότι δεν με ακούτες. Έχουμε μία καθυστέρηση, πρόεδρε. Με σ' όλα πραγματικά. Το ΠΑΣΟΚ, νομίζω, ότι καλώς διακόρισε τη θέση από αυτή την ενέργεια και οι Υπουργοί, που μετέφερε φοβάς ΠΑΣΟΚ στην κυβέρνηση, δεν προσυπέρασα το σιωτικό Από εκεί και πέρα, επειδή ακούω και θα ακούσω πολλά, εγώ ξέρω ότι αυτή η χώρα, από την άνοιξη του 10, με τζάμπα μαγκές, πολλών και διαφόρων, οδηγείται το κακό στο χειρότερο. Και τα χειρότερο θα ήταν, αυτό που θα πω τώρα, είμαι βέβαιος ότι με οργή θα το ακούσετε, το χειρότητα από θα ήταν να διευκολυνθούν όσοι θέλουν. Είτε να δραπετεύσουν ατς ευθύνες τους, είτε οδηγώντα τη χώρα σε εκλογές, τα οδηγήσουν στην τελική καθολύστηση. Λοιπόν, αγαπητέ μου, και επειδή βλέπω εκεί τον αριθμό αυτών που απολύονται, πρέπει να σας πω ότι το πρόβλημα, δυστυχώς, υπερβαίνει. Και του εργαζόμενου στην ΕΡΤ. Και το ότι θα γίνεται προσπάθεια, και θα έκανε ο κ. Σκεφτικόπουλο, mm. να μιλούν για τάχα είδη που είστε μπέληδε ΕΡΤ. Λοιπόν, 1,5 εκατομμύριο άνεργοι, όπω καταλαβαίνετε, είναι ότι πρέπει να του ρίξουν και να του λένε: Σα ενοχλήνω να δουνάγει 2 χιλιάδε κοντά σα. Το θέμα είναι μείζον. Ότι αν η ΕΡΤ κλείσει, ο λαό. Όπω χειραγωγείται σε μεγάλο ποσοστό τώρα, θα χειραγωγείται 100% από τα τρία μεγάλα εκδοτικά συγκροτήματα που ελέγχουν σήμερα την, σειραγώ, την ενημέρωση του λαού. Λοιπόν, θα συναντήσετε η ελληνική κυβέρνηση. Πρόεδρε, βγαίνοντα από το στούντιο τη Μουρούζη, θέλουμε να σα πειράσουμε λοιπόν, και να σα πούμε το εξή, ότι βγαίνοντα από το στούντιο τη Μουρούζη, το οποίο σα. Που, τώρα, οι συνάντησή μας λένε ότι υπάρχει αστυνομία και μας, τα βλέπουμε στα πλάνα μας Είναι και τεχνικοί μας έξω. μας λένε ότι δεν τους επιτρέπεται η είσοδος στο στούντιό μας δεν της Μουρούζης. Τη γένοντας από το στούντιο της Μουρούζης θα δείτε ναι. μας, τα οποία απαγορεύουν στους εργαζόμενους τους τεχνικούς να μπουν στο στούντιο της Σέρφης, στη Μουρούζη, το οποίο σας φιλοξενεί αυτή τη στιγμή. Πρόεδρε, πολύ. Πρόεδρε, αυτό είναι απαράδεκτο. Π. Παρακαλώ, με Παρακαλώ με Τι είναι αυτό το πράγμα. Ρωτάτε, να με πολύ καλά. Θα εγώ έξω που θα βγω θα καλέσω τον επικεφαλής και του πω ότι αυτό που κάνει είναι παράνομο. Και να πεις όποιον του έδωσα την ετολή, ότι μόνο όσοι θέλουν να δημιουργήσουν εικόνα αυτού που σας είπα πριν ότι μπορεί αυτή η μέρα να αποδειχθεί από φράδα η μέρα για την πατρίδα μας. Ας συνεσταθούν όλοι την ευθύνη τους. Να πάμε προ για να τα από πάνω Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστούμε πολύ για την καθαρότητα του πολιτικού σα λόγου. Ξέρουμε ότι εσείς είστε άνθρωπος, όχι των πολιτικών λόγο αλλά των πράξεων. Ευχαριστούμε για αυτή την παρέμβασή σας. Δεν έχουμε συνεχώ ένα ερώτημα. Μα τι γίνεται, πάλι για εκκλήσιμο mm -hmm. ΙΕΠ, επειδή υπάρχουν κάποια δημοσιεύματα ότι η κυβέρνηση. Με το, ε, απε... με το ΑΠΕ. Σκέφτεται, συγχωνεύσει με το ΑΠΕ κλπ. Μπορείτε να μα δώσετε ε, έξω. Έχω βαρεθεί να διαψεύδω αυτά τα δημοσιεύματα αυτή τη στιγμή. Δεν υπάρχει τέτοιο θέμα. Και θα επαναλάβω ότι οι μόνοι που κινούνται σε αυτή την κατεύθυνση είναι αυτοί που απαξιώνουν σήμερα τη δημόσια, τη δημόσια ώρα στα μάτια των Ελλήνων. Είδα κυρία, και κύριοι, είμαστε εδώ και ξεκινάμε το δελτίο μας με την είδηση που κάνει τις τελευταίες ώρες το, τον κύκλο στα δημοσιογραφικά γραφεία και όχι μόνο και στα δελτία ειδήσεων μιλάμε για τη δημοσίευση πράξη νομοθετικού περιεχομένου βάσει της οποίας Δίνεται η δυνατότητα σε υπουργού να προβαίνουν στην αναδιάρθρωση και το κλείσιμο των φορέων που υπάγονται σε αυτούς. Επειδή λοιπόν τις τελευταίες ώρες γίνεται πολύ μεγάλος λόγος ότι ήδη σε αυτή αφορά και την ΕΡΤ και με σενάρια, μάλιστα, και φήμε που μιλούν για Λουκέ, το κλείσιμο τη Εθνική ραδιοφωνίας Τηλεόραση ή στην καλύτερη περίπτωση στη σύρρηκνωσή τη, είμαστε εδώ με του συναδέλφου, του συναδέλφου που πάντα θα ενημερώνουν, κυρίε και κύριοι. Με πρώτο θέμα, Χρυστα Ρουμπελιώτη, Βιονίση Μποτώνη, Γιώργο Παντελάκη, Την ΕΡΤ λοιπόν. Ε, πάμε να δούμε από την αρχή πώ έχει ακριβώ το ζήτημα. Γιατί έχει δημιουργηθεί πολύ μεγάλο θόρυβο και πολύ μεγάλη αναστάτωση, και εδώ βεβαίω σε αυτή την εταιρεία. Ο βασικό α, σκοπό έχει η λειτουργία στην ενημέρωση πρωτίστω του, του κοινού. Πάμε λοιπόν, Πρίστα, να δούμε τι ακριβώ περιλαμβάνει αυτή η πράξη νομοθετικού περιεχομένου. Οι τηλεοπτικέ μα ξέρουν, γιατί το τελευταίο διάστημα έχουμε δραστηριοποιηθεί και εμεί ω εργαζόμενοι, ότι εδώ και πάνω από ένα μήνα, τι τελευταίε μέρε, αλλά κυρίω τι τελευταίε ώρε, έχουν υπάρξει πάρα πολλά δημοσιεύματα με διαρροέ ότι θα αποφασιστεί το κλείσιμο τη ΕΡΤ, το λουκέτο στην ΕΡΤ. Ε, πέρα από λίγο επίσκεσή δημοσίευση και πράξης νομοθετικού περιεχομένου η οποία εκχωρεί ε, στον αρμόδιο Υπουργό τη δυνατότητα να αποφασίζει το κλείσιμο οργανισμών, φορέων ή και δέκο και να διαχειρίζεται αναλόγως την ε, επόμενη κατάσταση την περιουσία αυτής της εταιρείας, τις συμβάσεις ε, των εργαζομένων και την τύχη. Και παντό στου διαδρόμου, ε, δέχομαι συνεχώ ένα ερώτημα. Μα τι γίνεται, Πάει για κλείσιμο, yeah. oh. Επειδή επειδή υπάρξει κάποια δημοσίευματα ότι η κυβέρνηση σκέφτεται συγχωνεύσει με το, ε, α... το ΑΠΕ και τα λοιπά. Μπορείτε να μα δώσετε τέτοιο. έχω βαρεθεί να διαψεύδω αυτά τα δημοσίευματα, αυτέ τι φήμε. Δεν υπάρχει τέτοιο θέμα. Και ρε. θα επαναλάβω ότι οι μόνοι που κινούνται σε αυτή την κατεύθυνση, είναι αυτοί που απαξιώνουν σήμερα τη δημόσια τηλεόραση, στα μάτια των Ελλήνων. Κλείνει εγκαταστάσει, κλείνει συχνότητε. απολύονται άνθρωποι, απαξιώνεται η δημόσια περιουσία και αυτό το δυναμικό μπορεί να αξιοποιηθεί με πολλαπλασιαστικά οφέλη για το καλό. Όχι μόνο τη ΕΕ, τη ελληνική οικονομία. Έχουμε καταθέσει αναλυτική πρόταση, ειδικότερα για την ΕΦΕΝΑ. Έχω πει, δεν κατανοώ το όφελο από το κλείσιμο του ΕΦΕΝΑ, από την κατάργηση των υπερσύγχρονων στούντιων που υπάρχουν εκεί πέρα και να δοθεί το κτίριο στο Υπουργείο Προστασία του Πολίτη. Ειλικρινά δεν καταλαβαίνω αυτή τη λογική. Ακόμα περισσότερο, δεν καταλαβαίνω τη λογική του κλεισίματο τη συχνότητα. Και θα, ειδικά στις παραμεθόριες περιοχές υπάρχει άμεσος κίνδυνος καταπάτηση των συγνοτήτων αυτών από ξένα, από τουρκικα και σκοπιανά τηλεοπτικά κανάλια. Η ΕΡΤ μπορεί να είναι πλεονεσματική, μπορεί να είναι οικονομικά ανεξάρτητη και μπορεί να πληρεί τα συγκεκριμένα ποιοτικά χαρακτηριστικά που απαιτεί ο πολίτης. Η πολίτης. Είναι δημόσια περιουσία. Αυτό που βλέπουμε, η συρρήκνωση και η απαξίωσή τη είναι προ όφελο ιδιωτικών αλλά και ξένων συμφερόντων. Και δεν θα αφήσουμε αυτό να γίνει. Η κυβέρνηση αποφάσισε να κλείσει την ΕΡΤ. Με το ισχύον νομικό πλαίσιο και με κοινή υπουργική απόφαση, σταματούν οι μεταδόσει τη ΕΡΤ μετά την ολοκλήρωση του προγράμματο σήμερα το βράδυ. Μεγάλε αλλαγέ δεν γίνονται χωρί μεγάλε τομέ. Τολμηρέ και ρίζο Μέχρι τώρα πολλοί έλεγαν ότι δεν υπάρχει πολιτική βούληση για το μέσο. Η σημερινή κυβέρνηση αποδεικνύει ότι διαθέτει την πολιτική βούληση. Ξεύσαμε τις Κασάνδρες και στην και προχωράμε και ανάπτυξη με τις θυσίες του λαού, όπως προβλέπει ο Ευρωπαϊκός Σχεδιασμός. Αυτά είπε ο τις πριν από λίγο μετά τη συνάντησή του με τον Πρωθυπουργό του Λουξεμβούργου, τον για Brexit, θα από την Ελλάδα η συνέχεια ο κ. Γιούνκερ γίνεται δεκτό αυτή την ώρα που τον πρόεδρο τη Δημοκρατία τον Κάρολο Παπούλια. Θα ασχοληθεί συνάντηση με τον πρόεδρο τη Βουλής. Ακόμη ο πρωθυπουργό τη Δημοκρατία, Γιάννη Αννητροπή αναφέρθηκε στο θέμα τη ΔΕΠΑ και είπε ότι θα επαναπροκυριθεί ο διαγωνισμό. Και ο Γιούνκερ, λίγο πολύ, είπε ότι αν υπάρχει με κάποιο τρόπο παρέμβαση τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή που σταμάτησε εν πάση περιπτώσει τη διαδικασία, αυτό πρέπει να ελεγχθεί. Για να τα δούμε. Λοιπόν, Αντώνη, να ξεκινήσω από το τελευταίο. Νομίζω ότι έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς είναι και θέμα της επικαιρότητα. Ο κύριος Γιούγιο και ο κύριο λοιπόν ρωτήθηκαν για την, αυτή την ρωσική εμπλοκή, για την ΔΕΠΑ. Έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να μεταφέρουμε την απάντηση του Προέδρου. Το Πρωθυπουργού του Λουξεμβούργου και πρώτη πρώτη του Γιούργου, ενό ανθρώπου που αν θέλει η γνώμη του έχει ιδιαίτερη βαρύτητα σε ολόκληρη την Ευρώπη. Εκεί λοιπόν ο κύριος Γιούνκερ είπε ότι δεν μπορεί να επιβεβαιώσει να διαψέψει αν υπήρξε εμπλοκή ή παρέμβαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το θέμα της ΔΕΠΑ, παρέμβαση προς την ρωσική πλευρά, όμως και αυτό νομίζω την η φράση που θα πρέπει να κρατήσουμε, ότι εάν η Κομιξιό, αν η Κομισιόν παρεμβλήθη, αν υπήρξε λοιπόν παρέμβαση από την πλευρά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής τότε θα πρέπει και εκείνη να υποστεί τις συνέπειες από εκεί και πέρα στην ίδια Ερώτηση. Ο Πρωθυπουργό είπε ότι όλα έγιναν όπω έπρεπε από ελληνική πλευρά. Μέχρι από λίγε μέρε, είπε χαρακτηριστικά ο κ. Σαμαρά: Δεν υπήρξε τίποτα, κανένα, δεν υπήρχε κανένα ζήτημα, κανένα πρόβλημα. Δεν έχουν να κάνουμε με εμά τα όποια ζητήματα. Ο διαγωνισμό θα επαναπροκυριθεί πολύ σύντομα. Μάλιστα, αν δεν εισάξει κριτική και σε όσου βρίσκονται απέναντι στι αποκρατικοποιήσεις, χαρακτήρισε αστιότητες ο κ. Σαμαρά τα